και καλό μεσημέρι όπως κάθε πέμπτη αλλά έχουμε να το κάνουμε καιρό γιατί μεσολάβησαν οι αργείες πρωτομαγέ, τα Πάσχα, νηστεία. νηστεία κάναμε και νηστεία ναι αυτό κυρίω που να το βάλεις όπως κάθε πέμπτη είμαστε και οι δύο εδώ έτσι, να κάνουμε τη σούμα μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον δύο μέχρι ποιες δύο. εκλογές είναι το θέμα μέχρι ποιε εκλογές θα είμαστε εδώ Τι Εύρω ή και τις άλλε. μέσα στο καλοκαίρι μας βλέπω να τρέχουμε Και μετά θα τα πανελίματα μο... του Βενιζέλου. Και θα είναι μονέ ή θα είναι και διπλέ. από Σαν το 12. 12. Οι βουλευτικέ. Αυτό θα ήταν για τριπλέ πάει μετά. Ναι, τριπλές Είναι και οι δημοτικέ. Τι ε, θα όχι, γίνει. Οι δημοτικέ ευρώ είναι τώρα, τελειώσαμε. Τι θεωρούνται διπλές αυτέ, τι τι λέμε. Διπλέ, δύο κιλά. Αυτέ, ναι, είναι διπλές Γιατί κυριακές. θα στηθούν. τριπλές αν πάμε βουλευτικέ. Όχι. Σε μία Κυριακή θα γίνουν μόνο βουλευτικέ, αν ξαναγίνουν. Ωραία. Και μετά από κανένα μπορεί να ξανάγουμε αυτή δουλειά θα κάνουμε. Ε, φαντάζομαι το καλοκαίρι. μετά πέφτει Αύγουστος 15 Αύγουστο με Σαμαρά α, το Αύγουστο Δεν το έχω κάνει, πέρα... έχει ένα ενδιαφέρον <laughs> Ναι δεν το έχουμε, μπορεί <laughs> να γίνει Μπορεί να γίνει, μακάρι Το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνονται επειδή έχει βάλει δίλημα ο Βενιζέλος Μεγάλο δίλημα Είναι πρώτη φορά που το Πασόκ μετά από χρόνια εκφράζει ένα δίλημα που αν, ανακουφιστικά ακουμπάει όλη η Ελλάδα πάνω σε αυτό Δηλαδή, αν δεν βγούμε, θα φύγουμε. Να φύγει. Και καλά κάνει και βάζει και καλό. το δίλημα. Και εσύ πάρει και τον άλλον. Και χωρί το δίλημα. Και το Σαμαράμα να φύγετε Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που εκφράζει τη διάθεση του ελληνικού λαού. Και Μπράβο γίνεται, στο Βενιζέλο. Και γίνεται και η κουβέντα. Αν το Πασόκα έχει μόνο ψήφιο. Αν. Τι μόνο ψήφιο. <laughs> ότι υπάρχει περίπτωση <laughs> <laughs> να έχει διψήφιο. Αν θα έχει ένα μπροστά σου ή αν θα έχει μηδέν. Εκεί παίζεται το θέμα. Ανταρσία Πασόκα, έχω μάθει ότι είναι μαζί. Α βάλουν τη βάση στο 5. Μην βάζουν στο 10. Ποιο πέντε, δεν έχουν βάλει βάση. Ε, ναι, Την που λέει το διψήφιο. Να ναι, ναι. διψήφιο. Αν θα είναι κάτω από πέντε είναι το θέμα. Ποιο πέντε, τι πέντε. Δεν υπάρχουν αυτά. Το Πασόκο έχει τελειώσει. Τόσο μαύρο. Δεν ξενικιάζουν και όλε να κουβαλάνε και τα κτίρια γιατί κρίμα είναι. Αμαρτία, αυτό το χαριλάω τρικούπ το 50. Εδώ ψηλά τελειώνουν οι άλλοι. Υπερβολικό. Η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Υπερβολικό, αλλά όπως Αν φάνε καινάχει... κάτω από 20 Έτσι ξεκίνησε και το Πασόκ έφτασε εδώ. Έτσι ξεκίνησε και η Πολιτική Άνοιξη. Ναι, όχι, αντίθετα ξεκινήσει η Πολυγέννη. Πώ ξεκινάει από κάτω προ τα πάνω, κάτω προς τα πάνω ε, αλλά πολύ και, μετά, και μετά τα βάνια. Το όχι ο Σαμάρα. Ό,τι, κάτω, πάνω ό, ότι παίρνει να το κάνει 15%. Έχει μια τάση σε αυτό. Ναι. Είναι ταλαντούχος να το πούμε. Όχι μόνο σε αυτό. Τώρα που θα κάνει και τη νέα Ελλάδα. Εκεί όχι, όλα είναι ταλαντούχο. Μίλησε χθε ο Σαμάρα και είπε για την χώρα μα. Πώ θέλει να τη φτιάξει, πώ τη φαντάζεται. Έχει όραμα. Δεν βλέπει τι υλοποιεί δύο χρόνια τώρα. Δεν είναι όραμα αυτό. Όραμα είναι να κρατιέσουμε νύχια και με δόδια στην καρέκλα του Πρωθυπουργού Όχι, αυτό αφορά το δικό του Α. Το όραμα για τη χώρα Γύρω τριγύρω, κάνε Α. το γύρω του τετραγώνου mm. Καλά εδώ δεν έχουμε μαγαζιά, θα πας λίγο πιο κάτω Στο κέντρο του Αμαρούσου, ένοικιάζεται Άστεγοι, Έξω στις εισόδους πολυκατοικιών ε, Ζητιάνει Και μίλα και με τον κόσμο Αγανάκτηση, δεν βγαίνουν. Όλοι έχουν 10 κάρτε, 10 δάνεια που του παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Χρωστάνε στην εφορία, ρύθμιση, κόντρα στη ρύθμιση. Ωραία, δεν είναι αυτό... στα σπίτια με τηλέφωνα που δεν πρέπει να σηκώνουμε από την τάδε τράπεζα. Πατέντε, Έλληνε. Αν δεν είναι αυτό όραμα, τι είναι. Αυτό είναι όραμα. Ήταν το όραμα. Όχι, του Α, ήταν όραμα. Όχι, το Σιμίτι δεν ήταν όραμα. Αυτό ήταν όραμα. Του είναι όραμα. Αλλά χτε το εξειδίκευσε λίγο και μίλησε και για το πρότυπο που είναι η Ελλάδα. Πρότυπο ανάπτυξη. Τι λε. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Για πρώτη φορά μιλάμε για το αύριο Χωρίς να φοβόμαστε Ότι είναι κάτι το δύσκολο Ή το μάταιο Ή το μακρινό Για πρώτη φορά νοικοκυρεύουμε τη χώρα Και τελειώνουμε με τα ελίματα που μας γονάτιζαν Κατακτούμε την ανταγωνιστικότητα που μας αξίζει Μιλάω για το αύριο μιας χώρας Που δεν θα περάσει ποτέ ξανά από κρίση Όπως εκείνη που περάσαμε εμείς τα τελευταία χρόνια Μιλάω για το αύριο της Νέας Ελλάδας Μια χώρα πρότυπο από πλευρά ανάπτυξη. Πρότυπο από πλευρά ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Μια χώρα ισχυρή. Μια χώρα θωρακισμένη. Πρότυπο λοιπόν η Νέα Ελλάδα θα είναι πρότυπο ανάπτυξη. Mm. Αντώνη Σαμαράς. Προκότυπο. Τα αστεία και τα ανέκδοτα δεν έχουν τέλο. Όπω και τα όρια στη Σάτυρα. Γιατί τα ψάχνουν πάρα πολύ. Να ένα όριο τη Σάτηρα. Αυτό όπω Σαμαράς τώρα. Ότι η Ελλάδα θα είναι πρότυπο και ανεξάρτητη πώ Στα πόδια μα, κάπω το είπε. Ποιο η Ελλάδα. Και η ποιο το είπε. Με 300 δι. Στα πόδια τη και ανεξάρτητη. Α του πει κάποιο τα βασικά: Ότι ανεξάρτητο ποιο χρωστάει. Χειροκροτούσαν από κάτω. Τι όμως. να κάνουν, από απόγνωση. Βέβαια, αν δεις ποιο ήταν, ήταν από κάτω. Ποιο ήταν από κάτω. Γιαννάκου, ο Τζαβάρα και οι Αγγλικοί. Ο Μημαράκη, γνωστοί που οδεύονται από κάτω συνήθω σε τέτοιε περιπτώσει. Τι να κάνουν, να μην χειροκροτήσουν. Να χειροκροτήσουν, δεν λέω. Το έχουν ανάγκη να το ακούνε, δεν το ακούνε από όλο το χειροκρότημα. Ας το χειροκρότημα είναι μόνε και λέει: Ωραία, περάσταμε. Και σήμερα έχουμε λαϊκό έρισμα. Όλο, Γιούχα, Γιούχα, Γιούχα. Α χειροκροτήσουμε και λίγο. Ε, και πρέπει να ανάψουμε, και επειδή πάει έτσι και είναι και πρότυπο ανάπτυξη, σα καλούμε όλου να ανάψουμε λαμπάδα. λαμπάδα. Στον μπούι του Σαμαρά. Oh. Λαμπάδα. Μερακλίδικο ακούγεται. Μερακλίδικο. Να το χορέψουμε. Μια, μια λαμπάδα να χωρέψουμε. Όχι, όχι. Να ανάψουμε. Πόσοι θυμούνται στα λίδια σήμερα πως κοιμόμασταν λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 17 η Ιουνίου του 2012 ελάχιστη έως και κανένας γιατί αν είχαμε μνήμη και τα θυμόμασταν στα αλήθεια τώρα ο Σαμαράς θα έπαινε 85% και θα πηγαίνανε κάθε κοινωνία να δάθουμε και μια καμιά λαμπάδα να το λέει ο Θεός καλά να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει Λαμπάδα. Ο άδον το, το, το λέει. Και ποιο σαν τολόγη. Είναι από την περίφημη στην κέντρο που έχει κάνει στο ξενοδοχείο εκεί που είχε καλέσει και το Βορίδη και όλου του υπόλοιπου. Κάνει ο άδονη τέτοια, είχε κόσμο, πάει ο κόσμο, αγαπάει πολύ τον άδενδρο, δεν είναι εξαγάπη. δίνει είναι παραστάσει. Δεν παραστάσει. Ήταν ωραίο του. Δεν ξεχνάει το κοινό του, όχι. δεν έκατσε στο Υπουργείο και ξέχασε. Όχι, όχι. Γιατί έχει κάνει ο απ ακουσία από την τηλεόραση και κάνει κατηφανή και που βιβλία. Αλλά είναι και τσάμπα, γιατί να μην πα. Πά μια ώρα μία μισή ένα ξενοδοχείο, θα πει κάτι. Παίρνά, όλο επανάληψε και τον άδονη, σε ένα αντικομμουνιστικό έτσι μένος και έργο. Πας και το βλέπεις. Ευχαριστία Το λες και δύο έργα σεξ. Δηλαδή, μόνο τα δελτία ειδήσεων; Όχι. Να το δεις και εκεί. Τα δελτία είδησον, ωραία είναι τα έχει μέσα στο σπίτι, αλλά επαναλαμβάνονται. Και είναι και μέσα στο σπίτι όλο Ανοίξουμε να Ανοίγει ο καιρό, ήρθε άνεξ. Ούτε ο Σαμαράς δεν βγαίνει. Δηλαδή είναι... να βγούμε μίσο. Ωραία να ιδέα άνες. του Θεοδωράκη που το έκανε σε θέατρο. Γιατί όλοι πάνε στα ξενοδοχεία μέσα και κλείνονται. Τώρα έχει ανοίξει ο καιρό. Mm. Βγαίνουμε έξω, στα Που έβαζε πάντα κάποιου. Όχι, με του όρθιου συνεντευξιαζόμενου που ήταν από κάτω η κάμερα για να μην δείξει πρόσωπο. Οι περισσότερε εκπομπέ δεν βλέπαμε πρόσωπο συνεντευξιαζόμενου. Πρέπει να είναι ο μόνο πολιτικό αρχηγό που κυκλοφορεί με ψήρα, κάνει ομιλίε με ψήρα. Ναι. Μικρόφωνο. Ναι, είναι το νέο και το φρέσκο. Είναι μαθημένο. Ο Άδων λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση που έκανε, που ήταν πολύ ωραία. Έχουμε ακούσει κάποια αποσπάσματα στη θεσινή εκπομπή. Ακούσαμε και τώρα γιατί έδωσε υλικό. Αποκάλυψε ποιο είναι ο στόχο, ο διαρκή στόχο κάποιων ανθρώπων σε αυτήν τη χώρα θέλω λοιπόν να σας πω και θα το λέω κοιτώντας στα μάτια δεν θα αφήσουμε στους κομμουνιστές να πάρουν την εξουσία ποτέ ποτέ ποτέ και ο μόνος τρόπος ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να τρέξουμε όλοι μας σπίτι σπίτι καφενείο καφενείο γραφείο γραφείο όπου μπορεί ο καθένας εξημώνει για να πείσει και ο τελευταίος συμπολίτη μα ότι δεν έχει το δικαίωμα για να στείλει κάποια δίθεν, δυσνόητα και τα μηνύματα και μπλα μπλα και μπλα μπλα όλα τα υπόλοιπα Εγώ κρατάω το 85% που πρέπει να έχουμε δώσει στη Σαμαρά Ναι. Το, πριν, το ε, Νομίζω κοντά είναι. είναι κοντάινε. Στέλνει μήνυμα παλιό συνάδελφο, δημοσιογράφο, με πολιτική κατάρτιση. Ζηλεύει το Σταύρο, μου στέλνει μήνυμα. Ναι. Γιατί τόσε γκόμενε με το σακίδιο το δικό μα δεν έχουμε ρίξει, α πούμε. Ναι. Δεν έχουμε σακίδιο. Δεν έχουμε σακίδιο, κατάλαβε. Ένα, ένα θέμα είναι αυτό. Ε, ο Σταύρος Θέλουμε με ένα πάρω... σακίδιο, πα, περνάει και το στο κρεβάτι καλά. Και αφού τα κάνει αυτά, γιατί ασχολείται με την πολιτική. Για ότι Σταύρος... λέει μια παλιά παροιμία ότι ο σοφοφοφοπαί είναι πολιτική Υπάρχει ένα θέμα. Ναι, όχι. <χι> το αντίθετο, μάλλον ξεκίνησε. Δεν υπήρχε το θέμα, σου λέει το με την, πολι το πάει αντίθετα. Με και την αυτός πολιτική. Αυτό εκεί βάζει βάσκε... λύμα. 5% αλλιώ πάω σπίτι μου. Πολλά διλήμματα, δεν έχουμε την να πρωτοδιαλύσουμε. Στο έξυμα. ίδιο σπίτι θα μαζευτούν όλοι αυτοί. Γιατί <χι> <χι> ο Βενιζέλο <χι> θα πάει σπίτι, έτσι κι άλλω. Ο Σταύρο, όχι. Ε, δεν ξέρω, είπε ναι. θα το κάνει τώρα τι ακριβώ. 5%. Εντάξει, καλά είναι 5%. Καλό πήγε. Στο 5% είναι περισσότεροι πάντω. 5-5. Αν προσθέσει και τη Νέα Δημοκρατία μαζί τα τέτοια, εντάξει, κάτι βγαίνει. Τι να σου Όση... Δεν κάνουν όλοι μαζί τίποτα. Όχι, οι τρει μαζί δεν κάνουν τίποτα. Όχι, οι τρεις μαζί δεν κάνουν, τίποτα. Λέει ένα πικραμένος, πικραμένος, πικραμένος Πασόκος μάλλον, το Κουκουέ και το ΣΥΡΙΖΑ να δει τι θα πάρει. Κώστας, Πρώην Πασόκ, υποθέτω. <laughs> Την ώρα που λέγαμε για τον Βενιζέλο, τα έγραψε όλα αυτά. Το έστειλε το μήνυμα. Ναι, ναι. εντάξει. Ε, Περαστικά. Το θέμα είναι διαφορετικό. Το Κουκουέ τι θα πάρει είναι ένα θέμα. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει στην κατηγορία με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι υποψήφι να Και το Πασόκ μαζί που έχει δηλωθεί ότι. Είναι θέμα αυτό. Αν θα έρθει πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 10 μονάδες το βράδυ το ίδιο έχει αδειάσει το Μαξίμου με μετακομίζουμε κανονικά. Α, Αν θα έρθει αυτό. με 5 μονάδες την επόμενη βραδιά. Που θα Γιατί πάνε δεν αυτή. μπορεί να χισώσει την Ελλάδα να έχει φέρει πλεόνασμα να έχει μοιράσει και να μην το εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Να μην τον αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός. Να. Να και έτσι του πρέπει ο, ο λαό να σηκωθεί να φύγει νύχτα. Αυτό του πρέπει. Και εγώ αυτό. Και να γυρίσει την, αυτό και να. ω άλλο Τριανταφυλλίδη. Ναι. Όπω παλιά να φύγει και να μην μα δώσει καμία σημασία. Να μα το κάνει αυτό. Το να το κάνει. Το αξίζουμε. Το αξίζουμε όντως. να σηκωθεί Και μα πρέπει να φύγει πρέπει νύχτα. Να φύγει νύχτα. Και μπορεί να φύγει και σήμερα. Προκαταβολικά. Ναι. Θα πορευτεί ο τόπο. Τι διάλογο. Θα βρούμε μια λύση. Δεν θα βρούμε εδώ. Είναι ο Σαμάρα και ο Βενίζα. θα βρεθούμε κάποιου άλλου. Έχουν κυβερνήσει και έχουν κυβερνήσει. Ο Γιώργο. Ο καραμαλή. Να επιστρέψουν στα εθνικά κεφάλαι Και ποιοι θα διαχειριστούν. Αν δεις ποιοι έχουν διαχειριστεί τα δημόσια πράγματα, εύκολα θα βρεις οποιονδήποτε από εδώ και πέρα. Έναν περαστικό κάτι. Oh, βάλες, εσύ πήγαινε, πέρνα και μπες. Άλλο εγώ. Μήπως εγώ έλεγε εδώ ο φίλος... Τι είσαι εσύ, Εναστάσιμος. Ο φίλος συνάδελφο άδελφος παλιός μου. έλεγε ότι ζηλεύουμε που δεν κάναμε κόμμα. Μπορεί. Εμεί θα κάνουμε κόμμα, αλλά δεν έχουν οριμάσει τι θήκε. Το δικό μα κόμμα δεν θα είναι σαν όλα αυτά. Mm. Πάμε, λάτε στη Βουλή να κάτσουμε σε τρία έδρανα. Εμεί θα κάνουμε την ώρα τη επανάσταση. Και με σακίδιο και βλακίε. Σακίδιο δεν θα έχουμε. Με εξόπλατο και μνιούλ. Α, για πε, <laughs> Δε. <δηλαδή. laughs> <laughs> το νέο Πώ το ξέρει, Παρεώ. Έτσι το έχω φανταστεί. Και παρεώ. Το καλοκαίρι. Το... Ναι, καλοκαίρι θα γίνει <laughs> όμω. Το χειμώνα. Το και τι θα κάνουμε. Το κόμμα που στο δω. Ή θάλασσα. Όχι το ποτάμι. Η θά που Εκεί που καταλήγει το ποτάμι. Το ποτάμι κάποια στιγμή περιορίζει τα ριστράνικά. Μπο Να βάλουμε. για να ταιριάσουμε. Ναι. Έχουμε και τον Ήμουν έτοιμο. Και θα ψάχουμε και, και τα γόρια, γόρια μας Ναι, εντάξει. Ναι. Να έρθουν πολλοί να ξέρεις Είμαι σίγουρο. Και δεν φαντάζεσαι πολύ. ποιοι θα έρθουν, Όλοι. Ε, όχι, όλοι κάποιοι. Είμαστε ένα παλιό ε, ποίημα έτσι. που υπήρχε γενικότερα που έλεγε. Ο Σόλον, Σόλον. Πώ τον θες Ναι, όχι. Τον ήσαι. ή όλον. Νομίζω. Άκουτε σε μια άλλη εκδοχή. Είμαστε ένα λαό είχε γράψει ήδη. Ο Πλάτων στον Τίμεο, όταν περιγράφει τη σκηνή όπου έχει πάει ο Σόλων στην Αίγυπτο, στο ναό της Θεάς στη στην Σαΐδα της Αιγύπτου και θέλει να του πει ο Αιγύπτιος Ιερέας ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των Ελλήνων, ο Αιγύπτιος Ιερέας του είπε τα εξής «Ο Σόλων Σόλων, Έλληνες αεί πέδες εστε. εσείς οι Έλληνε είστε πάρατε παιδιά». Γιατί του λέει είμαστε παιδιά Γιατί δεν θυμάστε τίποτα Τα ξεχνάτε όλα γρήγορα Όπως κάνουν τα μικρά παιδιά Τον μισώνει όλο. <laughs> Τον παλούρδο. Όσο όλων σόλ, Το έχω διαβάσει αυτό το ποίημα <laughs> Το ξέρω Ποιο το έχει γράψει, Ο Άδενη. Ο είναι εκδόσει Άδενη. Α πούμε, ο Άδενη για να τελειώνουμε. Αγοράσω το βιβλίο. <laughs> και... Και... Η έξυπνη ατάκα. Πώ λέγεται το. Η... Το... το έξυπνο θυμάμαι. βιβλίο. Το έξυπνο βιβλίο. Mm. Σαν τη σύτα, κάνει mm. διάφορα. Αυτή η έξυπνη τσίτα είναι αυτό. Όταν δεν είναι ο αναγνώστη, είναι το βιβλίο έξυπνου. Mm. Αφού δεν μπορεί με τίποτα να γίνει ο αναγνώστη. Εδώ είναι real, ελληνοφρένια. Κάθε πέμπτη έτσι την κάνουμε μέχρι τι εκλογέ. δύο ακόμα. Και μετά άλλε πέντε για να κλείσει και ο μήνα ο επόμενο. <laughs> <laughs> το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με πολλές πιθανότητες μάλλον είναι περισσότερες έτσι δεν θα κάνουμε διακοπές αυτό δεν θα κάνουμε αυτό διακοπές όχι θα πάμε σε κλονί δεν θα κάνουμε διακοπές καλοκαίρι το περάσουμε με αναλύσει, με δημοσκοπήσεις δημοσκοπήσεις αυτόν το σαμαρά που όλο καλοκαίρι έχουμε να το ψηφίζουμε Το Πόσα του μπροστά μου. Έβλεπα χτε την ε, ομιλία του εκεί για το Σύνταγμα και κατέθεσε κάποιε προτάσει, έχουν ξανακατατεθεί. Mm -hmm. Πρόεδρο Δημοκρατία να τον λένε να εκλέγουμε εμεί, Υπουργοί να μην είναι και βουλευτέ. Σωστά είναι αυτά, δεν τα λε λάθο. Έχει πει και κάποια άλλα εκεί στην πορεία, τα έχουν πει και άλλοι. Τι θα γίνουν όλα αυτά. Βγαίνει ο Σταύρο και τα λέει ω ενώ έχουν υποθεί και παλιά, τα είπε ο και επισήμω. Ο Σταύρο λέει τα περισεβάμενα. Παλιέ ιδέε που έχει σχεδιαστεί με 200 βουλευτέ. Το θέμα mm. είναι αυτό, αν οι 300 γίνουν 200 και καλά τα ακούει και, και θα, νομίζω ότι θα μειωθεί. Γιατί δεν μειώνει. Από του υπάρχοντες βουλευτέ τα χρήματα, αν θε ντέ και καλά και αν το θεωρεί έξοδο αυτό, που για μένα δεν είναι έξοδο. τέλο πάντων, και δεν, γιατί μειώνει την αντιπροσωπευτικότητα και δεν μειώνει του μισθού. Δηλαδή, Ανα. είναι ωραίο να έχει 300 να εκπροσωπείται η Κοζάνη με 5-6 ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο μέρο. Γιατί ντέ και καλά πρέπει να μειώσει, αν μειωθούν, θα μειωθούν τα έσοδα και τα, τα χρήματα που σπαταλάμε για όλα αυτά. Και τι λύθηκε. Ο, αυτά που δεν κόβει από είναι πολύ περισσότερα ή που δεν κυνηγάει από και ποιο σοβαρό είναι ο τρόπος λειτουργίας και πολλές ε, έτσι κι αλλιώς ε, η χώρα διοικείται με νόμου, αλλά τα πιο πολλά είναι που περνάνε νύχτα από κάτω που είτε είναι 200-400 τα ψηφίζουν γιατί υπάρχει μια άλλη διασύνδεση των 200 αύριο, των 300 σήμερα ή όσων από τους 300 με διάφορα κέντρα και σχέσει πολύ ωραίε και ανάρμοστες οι οι οποίε πάντα πιάνουν όπω έχουμε δει Στο real έρχεται και η Κατερίνα Κρυβοπούλου Αν ακούσατε, έγινε η επίσημη ανακοίνωση από τον το Έφυγε από το sky η Κατερίνα. Και αυτή? Και η Κατερίνα. Πολείται όπω είναι. Μόνο επιπλωμένο? επιπλωμένο? Και αυτή μόνη τη. δεν ξέρω, δεν, Και δεν είναι επιπλωμένο. Ναι. Όπως, Ρημαγμένο? Μ, δεν ξέρω. Καθένα mm. μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Αν ακούσει λίγο mm. ειδή, καταλαβαίνει. Εγώ την Κατερίνα την είχα βρει στο sky. Όταν είχα πάει, καλά, ήρθε και μετά, έρθει. <laughs> εγώ πιο, πιο, πιο παλιό. Εγώ την είχα βρει διευθύντρια στο Σκάι όταν είχα έρθει. Μάλιστα. Έχει περάσει και. Έχει, έχει τα δικά σου. Η οποία ήταν στο μαγκαζίνο, τον τελευταίο χρόνο δεν ήταν στο μαγκαζίνο. Χρόνια στο μαγκαζίνο, καμιά κοσαριά εκεί. Τι έγινε και δεν ήταν στο μαγκαζίνο, τον τελευταίο χρόνο. Α, δεν ξέρω. Άλλαξαν τα πράγματα. Δεν ήθελε η Κατερίνα. Εγώ έβλεπα κάτι μηνύματα του Μουρούτη στο Twitter. Κατά τη Κατερίνα. Α, και μετά Το τελευταίο εξάμεινο και μετά κόπη από το μαγκαζίνο. Δεν του άρεσαν αυτά που έλεγε στην τηλεόραση και όχι κόπη από το μαγκαζίνο από πριν. Γενικώ ο έβγαινε και έλεγε την άποψή τη, η οποία κατά σημείο δεν ήταν υπερσαμαρά. Ε, αφού ήταν δυσαρεστημένο στο Τότο Μουρούτζ, γιατί δεν την κόβανε. Α, την κόψανε. Την κόψανε. <laughs> <τάξε. laughs> Αφήνει κάτι υπονοούμενο. Εγώ αφήνω υπονοούμενο. <laughs> ναι, εσύ, εγώ. Στόχο δεν είναι να, να είμαστε όλοι αρμονικά σε μια κοινωνία. Ναι. Να, μην, μην, να είναι ευχαριστημένο ο Πρωθυπουργό και οι συνεργάτε του. Και γιατί να ταράζεται κάπου. Δεν κατάλαβα. Θα βγει κάτι ακριβώ να ταράξει τώρα από Όχι, τον λέμε, Αέρα. Αν επειδή είναι πια πολύ ψηλιασμένο το κοινό, mm. συνδυάζει τα μηνύματα του διευθυντή του γραφείου τύπου εκεί ότι ακριβώ είναι σύμβουλο του Πρωθυπουργού με την εξέλιξη. Ναι. Το κολλά αυτό πια. Κολλάει. Το Από το πρώτο μήνυμα. Α π... κολλά στο τελευταίο μήνυμα. Χτίζει τόσα καταλάβει. χρόνια. Είσαι τώρα γραφείο Σαμαρά. Χτίζει τόσα χρόνια ένα-δύο σταθμού. Mm. Και σου έρχεται η παραφωνία ξαφνικά. Έχει δίκιο. Σε... ένα προφίλ σε ένα-δύο σταθμού. Τι γίνεται τώρα. Έχει δίκιο σε αυτό. Λαμβάνει τα μέτρα σου και προχωράς. Mm. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα αλλιώ. Γιατί είναι κρίσιμε στιγμέ. Δεν μπορούμε να έχουμε. Οποιονδήποτε να θέτει τα θέματα. Ο Χατζη Νικολάου, μην αφήσει κάποιον λίγο να ανασάνει, Ο να ξεκουραστεί. Και... Αμέσω, την επόμενη μέρα. Ναι, ναι. Μάλιστα. <laughs> Άστε μια βδομάδα. Να με έμεινε μια βδομάδα. Ε, μια βδομάδα εδώ πέρα. Έμεινε, έμεινε να το πούμε. Άστε να κάνει διακοπέ, κάτι. Μια, μια βδομάδα. Τι διακοπέ, εκλογέ εκτίμησε. Κανένα σοβαρό δημοσιογράφο δεν θέλει να κάθεται αυτή τη στιγμή σπίτι του. Έχει ένα ενδιαφέρον η εποχή. Βέβαια, νομίζω τα δύσκολα έρχονται όπω και να το πούμε και να το δούμε. Τα δύσκολα, τα εύκολα ήταν αυτά που ζήσαμε εδώ με μια ψεύτικη ψηλοευμαριούλα μέσα στο μνημόνιο. Τα δύσκολα έρχονται, αλλά πρέπει να έρθουν αναγκαστικά μπα και γκρεμιστούν ψευδαστήσεις. Είναι και αυτό ένα μια θέμα. Μια ευμάρεια που την ακούγαμε. Εντό μνημονίου, πια ευμάρεια. Επικοινωνιακή ευμάρεια, μια χαρά που ζήσαμε και για τέσσερι μήνε. Έχουμε τώρα μια ανακοχή, μια ηρεμία. Και αν π.χ. ο Σαμαρά έρθει πρώτο στι βουλευτικέ, στι ευρώ. Ε, εντάξει, ναι, με λέμε ρε παιδί, όλα πιθανά είναι, Γιατί λαό που έχει απέξω έξω, μου χτυπάς, γιατί έχουμε δει και παλαβά. Ε, Όχι μέχρι... για τουαλέτα ήταν. Α, ξέρω, εντάξει, ναι. Ναι. ήταν άλλος μέσα. Ήταν άλλος. Ωραία. Ο Τσίπρα. Ναι, Μέχρι να γίνουν. Οι... Λέω, αν έρθει τώρα πρώτο, οπότε θα πάμε μέχρι τις βουλευτικέ που θα γίνουν το Φλεβάρι, δεν ξέρω εγώ πότε, λόγω Προεδρία. Μέχρι τότε θα είναι ακόμη πιο επικοινωνιακά. Το Κλίμα ευμάρεια και παροχών και. Κατάλαβε. Πέρα από τι βλακίε. Σκέφτηκα όλα αυτά. Πέρα πέρα από τις θα βλακίες, ελπίζω να τσιμπήσει ο κόσμο. Ελπίζω να τσιμπήσει. Εγώ το Φλεβάρι με βουλεύουν οι εκλογέ. Γιατί. Ε, τώρα χειμώνα, να είμαστε μάχοι. Μέσα στο καλοκαίρι δεν θα κάνουμε διακοπέ για το Σαμαρά, τι βλακίε και τι ανεπάρκειε. Έχει δίκιο σε αυτό. Χειμωνιά, και είναι καλύτερα. Αν και οι αγανακτισμένοι, όλα αυτά καλοκαίρι πάνε και τα κάνουν. Οι αγανακτισμένου. Εκλογέ προπέρσι πάλι διπλέ καλοκαίρι. Το θέμα είναι γύρω Άστα. Έχει σήμερα την Ελλάδα στον τελικό Να περάσουμε πανάγκια Να... Θυμάσαι τη σκηνή που είχαμε κάνει στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια στο... Με τον Παλούρδο που... Τι θα ψηφίσει η Ουκρανία τώρα Με τη ναι, Ρωσία ναι, ναι, και αυτά ναι. Η ΕΡΤ Η ΕΡΤ η... λέω Η ΕΠΙΙΟΥ η... η... Οι, όχι, η Νέριτ το έκανε θέμα. Το ξέρω. Το, έκανε, το Μέγκα το έκανε θέμα. Και το, δεν το δώσω, το που το δώσω, θα καταχωριστούν οι ψήφοι Τι θα γίνουν της, οι... της και το 12 θα γίνουν, το 12... το 12 δεν θα πάει. Το 12άρι δεν θα πάει. Είναι δεδομένο. Ενώ αυτοί αντάλλασαν 12. Ούτε καν 0. Τίποτα. Απλά και οι ψήφοι τη Κρυμαία σε ποια χώρα θα πάνε. Την έχει καταλάβει η Ρωσία. Ναι. Ενώ θα θεωρηθούν λέει ουκρανικές Ουκρανικέ ψήφοι. Στην Νέριτ κάνανε ένα σχόλιο, κάνανε σχόλιο έτσι ότι ο έχει πολλά μέτωπα. Οι τρέμι Eurovision, Οι για τρέμι, η τρέμιχτες Η γυροβίζουν Είναι σοβαρό αυτό Είναι σοβαρό Η τρέμιχτες Ήταν μέσα στα θέματα τη της Όλγας Ελίσαξ πάμε Ναι, ναι Πρέπει άλλο. να πάμε σε διαφημίσεις Εσεί επικοινωνείτε ω εξή Αν θέλετε με εμάς εδώ ΣMS στέλνετε στη διεύθυνση Στο 54100 Γράφετε real και non Και οτιδήποτε άλλο θέλετε Αυτό στοιχίζει 1,23 Ευρώ και mail Τελείως τσάμπα studio, παπά, κυρία, Ο Μορτάκης, ρυθμίζει και εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε εμεί, οι γνωστοί, ένα μήνυμα κρατή. Ε... Ο Παντελή λέει: Ζήτω οι ανοιχτέ Κυριακές και οι αγορές. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι την Κυριακή που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, κάναμε 75 ευρώ. Ολόκληρα. Ναι, ναι. Και έκτοτε δεν έχουμε κάνει ούτε ένα ευρώ. Πουλίκαλε. Που είναι πέμπτη σήμερα. <χει> Μια χαρά. Οπότε να, έχετε τα 75, μη θέλετε και παραπάνω. Ε, τότε να μην τις Έχει πει ο άλλος 70, 70 ευρώ στη Μολδαβία, Ό, δεν προ... νομίζω. Τι πάει Με 75 ε? ευρώ υπάλληλο. <χω> αυτό τι θα παίρνει και τι θα παίρνει ο υπάλληλο. 70, αυτό το τα μοιράζουν. Τι να μοιράσουν. Τι, τα 70. όχι. Τα 75 που παίρνει, αν βάλει νίκη, εφορία, προκαταβολή εφορία, ΦΠΑ, κορυδαλό. Κατευθείαν. Κορυδαλό. Κολλαστήριο από μόνο του δεν έχει, είναι τυχαίο. Κολλαστήριο, είναι απ' έξω εκεί. Μα είναι χειρότερη κόλαση αυτό από τη φυλακή. Στη φυλακή δεν έχει άγχο. Ενώ εδώ έχει άγχο να συντηρήσει όλο αυτό και την αξιοπρέπειά σου κυρίω. Γίναν χθε οι φοιτητικέ εκλογέ. Άι το Πασόκ. Ουκαιά και ου βγήκε. Έχασε τη δεύτερη θέση το Πασόκ. Ά. Η Δαπ βγήκε πρώτη. Ουκαιά και ου. Και δάπνο του Φουκού. Στα ΑΕ πήρε 35,99. Η ΔΟΠΕΝΤΑΠ και όπω τη λε Ούκαιά και ου. Στα ΑΤΕΙ η ΔΑΠ πήρε 47. Είναι νεολαία. Γιατί λέγαμε ότι γέροι πάνε και ψηφίζουνε. Α αλλάξουμε ναι, λίγο κοινά. το μότο. Γιατί οι Κινέοι δεν πάνε καλύτερα. Δεύτερη δύναμη είναι η Πουκουσού. Κουκουέ δηλαδή ΚΝΕ. Η στα ΕΗ πάση... θα σου πω, στα ΕΗ πήρε 19,20 από 16 την άλλη φορά mm -hmm. από 16, και στα ΤΕΗ 22 από 18 22, 47% της ΠΑΣΠ, αυτή συμμασία. η σημασία Η ΠΑΣΠ έπεσε η άστα η ΠΑΣΠ Το μέλλον αναμένεται τα πρώτα 19%, ανα, 19 στα ΤΕΗ και 14% από 18% στα, στα μάλιστα Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν με ρωτάς Α ναι Γιατί αν δεν έχει νεολαία, που πα. Βέβαια, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αρέν, αλλά υπάρχουν και διάφορες ΣΥΡΙΖΑ και αλλού γιατί είναι μοντέρνοι. 2,33% στα TE και 6,17% στα E. Ε, καλά, και στι προηγούμενε εκλογέ και 4% πήρε 22. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. <laughs> είναι λίγο άλλο το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζουν, δεν φεύγουν, έρχονται όταν θυμούνται. Έτσι είναι αυτό, ελεύθερα πράγματα. Δεν, θα σου πει τώρα: Δεν είμαστε όλοι συμπαγεί. Πέτρα να πηγαίνουμε εκεί κατευθείαν. Ναι, έχουμε φάει. Δεν είμαστε. <laughs> πέτρα. <laughs> άλλοι είναι, άλλοι την τρώνε. Να διαβάσω μια επιστολή που έστειλε μια φίλη μαζί με ένα δώρο. Ναι, ναι. Στο... Μου είχε πάρει στην εκπομπή προχθέ τι περιοριστικέ μέρε και μου είχε πει τι να μου στείλει ένα δώρο, να μα στείλει κάτι τέτοιο. λέω: Ένα εξοπλιστικό να στείλει. Γιατί ναι. μόνο ο Βενιζέλο όλοι αυτοί να παίρνουν. Α, για διατέχη, γιατί έχει γιατί να εξοπλιστικό να πάρουμε εμεί. Δεν μου στείλει εξοπλιστικό. Μα έστειλε όμω κάτι άλλο και γράφει την εξή επιστολή. Στο πιο αγαπημένο δίδυμο του ραδιοφώνου, ω ελάχιστη ανταπόδοση για τις δύσκολε στιγμές που, χωρί να το ξέρετε, περνάμε μαζί. Ιστερόγραφο. Αποστόλη. Το μόνο που μπόρεσε να εξασφαλίσω από το εξοπλιστικό που μου ζήτησε ήταν αυτό που έστειλα. Θα πω σε λίγο. Εξάλλου, αν πιει κανεί το τσιπουράκι, <χω> μονομιά γίνεται πύραυλο. Λοιπόν, η φίλη ή κάλια. Και ήτανε τσίπουρο. Ναι. Δεν ξέρω, ε, τα φιστήκε... πήρε εσύ. Ναι, εντάξει. Φυσική για γίνει. Μετά φάγε ο άλλος μέσα. Μετά φάγε ο άλλος. Και είχε και δύο τσαρούχια. Πλεκτά τσαρούχια α, τσολιά. Α, Το πήρε νόημα. Μεταφορά τη κρίση. του τα <laughs> Λοιπόν, ο Κασιδιάρ χτε στη βουλή ναι. που μίλησε ο Μπούκουρας. Και οι άλλοι βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή, φυλακισμένοι, ε, είχε απαγορευτεί η είσοδο για κανένα τρίωρο των πολιτών, για να μην πάνε οι εκεί μέλη και κάνουν σοκ και όλα τα υπόλοιπα. Αλλιώ είναι ανοιχτέ οι πύλε στη Βουλή, περνάνε οι πολίτε, πέρα Δεν είναι, είναι λογικό να είναι ανοιχτά όλα. Γιούρι, γιατί είναι αυτό. Ότι τι το επισημαίνει. Δεν είναι ανοιχτό στα 60 μέτρα, που είναι ούτε τη τσολιά δεν να φτάσει με τα κάγκελα. Στα 100. Μάλιστα. Θα το περιφρουρήσουμε. Ωραίο κτίριο είναι. Όχι και τόσο βέβαια, λίγο ογκο μεγάλο για τα δεδομένα τη Αθήνα. Δεν έχει σημασία. Τώρα θα περιφρουρήσουμε και τη Βουλή. Να την και. Το, το θεσμό. Πλάτη Το θεσμό δεν θα Τι, τι υπονοεί. Τίποτα. Τι, υπονοείς Να την περιφρούσετε τη βουλή. Τίποτα. <laughs> <laughs> Όχι, υπονοεί. <laughs> τίποτα. Για πε τους... συγκεντρώσει που είχαν γίνει παλιά και είχε πάει το πάμε. Δεν θυμάμαι. Για πες κότα. Δεν θυμάμαι. Α, έτσι είσαι και εσύ. <laughs> Γιατί. Βάλε και τα προ... τώρα. Γιατί. <laughs> Θέλω <laughs> μια απάντηση <laughs> που, Γιατί. Σνίφ, ε, μιέχ, που λέει και Ήταν λίγο Δηλαδή εκείνη τη μέρα θα γίνονταν το ντου. Γιατί δεν πάνε τώρα να συζητάνε. Σιγά που θα, ούτε που θα γινόταν τίποτα, κανέναν δεν πάνε βρήκανε. Βρήκανε κάτι να, να πούνε. Α, γιατί εμένα μου είχε φανεί πολύ παράλογο αυτό. Εγώ να συμφωνήσουμε, πα ό,τι θε. Για το πάμε, για όλα όλα τα αρνητικά, βάλτα τα πάνω. Εκείνη τη μέρα θα γίνονταν ντου. Ούτε την επόμενη, ούτε την προηγούμενη. Γιατί θυμάμαι είχαν γίνει 20 διαδηλώσει μέσα σε 6 μήνε. Πήγαιναν πάντα και πάνω στη γωνία ρίχνανε πέντε πέτρε από εδώ, με τι κουκούλε. Δύο δακρυγόνα ή από εκεί και διαλυώταν. Ήσα ήσα πέρα από τη τις... ΣΥΡΙΖΑ, Δηλαδή, ήταν θέμα πάμε πέρα να Πέρα μην... από τη να βόλτα... Βουλή. Όχι, αλλά πέρα από τη συνηθισμένη βόλτα του πάμε μέχρι τη συγκρούν και τι πιο δυναμικέ πορείε του πάματου. Ήταν του πάμε. νομίζω η πρώτη η, μέσα οι δύο ή τρει φορέ που είχε κάτσει το πάμε εκεί γιατί δεν την φεμί φεύγεται και πήγε μια φορά και, και, και προστατεύσαν τη Βουλή. Πήγαινε τώρα, ανοιχτά, δεν έχει κανένα κάψτη. Μπορεί, την πατήσει. Χθε δεν, δεν μπορούσαμε, είχε του ξύσαυτεί. Ναι, ωραία. Γιατί δεν πα τώρα. Τέλο πάντων, λοιπόν, είναι από τα παλαβά που ακούγονται. Εξαλωμένη, εξαλωμένη. Ε, όχι εξαλωμένη. Θέλω να σε ρωτήσω μετά και για το ΣΥΡΙΖΑ <laughs> θέλω να σα Για να με <laughs> ρωτήσει. Και εμπάσει περτό, και χθε μια παγόρευση εισόδημα στη Βουλή και όλα τα υπόλοιπα και το ποιο είναι αυτό ο καστιάρη για να πει ότι δεν λειτουργεί δημοκρατία. Ο κασυντήριο. Ορκιά τώρα... μιλήσε για τη δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Έχουν μιλήσει και έχουν Έκανε μιλήσει. και επανομίωση με χούντα ο κασυδάρη. Κλείσε το κανάλι τη Βουλή, κλείσε το κοινοβούλιο, πείτε έχουμε κουντανα τελειώνουμε. Να λάβουμε κι εμεί τα μέτρα μα. Εννοεί να πανηγυρίζει του δρόμου με στη μύση. Ενώ δεν αυτό. έχουν λάβει τα μέτρα του, Όχι. Α, Ά, όταν... Γιατί εγώ νόμιζα ότι έχουν παρακούσει ότι έχουν το κουμπί. Γιατί δημοκρατία με τάγματα εφόδου και όλα τα υπόλοιπα. Α, δεν Αν ευτυχούνται, θα βγουν έξω να πανηγυρίζουν και θα έχουμε αυτά Είμαστε τα πράγματα. Είμαστε στα πράγματα, σου λέει. Ότι αλλιώς... έθεσε θέμα και δημοκρατία. Ήθελε να βάλει βενζίνη στο τάγκ. Τον ενόχλησε που για λίγη ώρα ήταν κλειστό το κοινοβούλιο. Mm. Ενώ το θέλει για πάντα κλειστό το κοινοβούλιο. Έχει θέματα κι αυτό όπω όλοι. Ο Μπούκουρα λοιπόν είπε πάρα πολλά. Τον είδαμε χτε τα δάκρυα. Ναιχ. Ε, ναι, έθεσε κάποια ερωτήματα Είναι ωραία αυτά τα ερωτήματα που έθεσε Γιατί είμαι στη φυλακή Νομίζω Άρα. έχει την απάντηση ναι. Και... Γιατί, γιατί έθεσε τώρα και δεν τα έθετε Εγώ είμαι καλοπροαίρετος Δηλώνω καλοπροαίρετος και αφελή, δηλώνω Όταν ε. βλέπω αυτό το θέμα δηλώνω και αφελής Μάλιστα. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν ναζί Ούτε ότι ήταν φασίστας Θα δεχτώ αυτά που είπε και ότι έγινε από τον Ανδρέα Πακάτου Και Παπάνω. καλά θα κάνεις να μην το πεις Ναι, ναι Αυτό δείχνει να το δουν και οι ψηφοφόροι, οι οποίοι πολύ πιστεύουν αυτά, ότι εμεί δεν είμαστε Ναζί. Το λένε κιόλα, δεν είμαστε τέτοιο. Απλά να ξεβρωμίσει ο τόπο, να φύγουν οι κλέφτε και, και, και Όταν μπλέκει με τα σκατά, είναι δεδομένο θα σε συμπαρασύρουν κι εσένα. Αν δεν είσαι. Εγώ δέχομαι ότι δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει ακούσει για τάγματα. Δεν κυνήγαγε ο ίδιο στο στρατόπεδο συγκέντρωση τη Κορίνθου, δεν είχε κάνει σόου απ' έξω. Δεν είχε κάνει τίποτα από όλα αυτά. Τα προστάγματα αυτά τι ήταν, Έτσι, Χαβαλέ, Σέβαζε σε μια σειρά. Να, να περπατάνε οργανωμένοι. Έχει σημασία με ποιον μπλέκει και τι ανέχεσαι δίπλα σου. Γιατί υπάρχει πολύ αυτή η φιλολογία ότι εμεί δεν έχουμε βγει να σκοτώσουμε Πακιστανού, να κυνηγήσουμε. Ψηφίζουμε για να φύγει η χώρα. Ναι. Αυτό έχουμε μπει σε μια περίοδο πολιτική ανομαλία και μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχει το συγκεκριμένο κόμμα. Γιατί δεν είναι καλό τώρα που ήρθε βουλευτή φυλακισμένο. Δεν είναι ε, Ευρώπη του 2000. Μάλλον αυτοί, είναι Ευρώπη του 2013. Και αυτοί που προμοτάρουν το συγκεκριμένο κόμμα. Και, και βοηθούν υπογείω το, το συγκεκριμένο βέβαια, κόμμα. Είναι θέματα αυτά. Ε, ε, αυτοί που, που, που το παρηγορούν μετά. Εντάξει, ήταν. Α, ε, εδώ τώρα είναι ένα λεπτό θέμα. Τι λεπτό θέμα. Ρε, μου, πήγαν κάποιοι βουλευτέ mm. και του χτύπησαν την πλάτη. Όχι όσο δυνατά έπρεπε. Έλεω. είμαστε ναι, ναι. είναι ένα άνθρωπο. Εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί ο καθένα να μετανιώσει για κάτι κάποια στιγμή. Ναι, το απορρίπτουμε ναι. αυτό. Όποιο κάνει κάτι χοντρό, ακόμη και το χοντρότερο όλων, δεν μπορεί να μετανιώσει κάποιο. Ναι. Καλά. Μπορεί θεωρητικά. Ε, θεωρητικά μπορεί. Εντάξει. Είναι μια στιγμή ανθρώπινη. Το άλλο σε... να δικαστεί και να καταδικαστεί αν αποδειχθεί όλα αυτά σωστά. Είναι φασίστας, ο άλλο έχει ο δικαίωμα ο να, μετα... να μετανώσει. Είναι... Κάνει κακό στην κοινωνία και στον άνθρωπο, είτε σκοτώσει είτε δεν σκοτώσει. Το άλλος... μόνο του είναι κακό. Ο άλλο έχει δικαίωμα να μετανιώσει που είναι πακιστανό. Όχι. Όχι, δεν έχει. Ο νεκρός, ούτε τον εκρό του έχει κυνηγηθεί. Α. Ούτε να κλάσει και εγώ. Γιατί αν δεν ήταν πακιστανό, δεν θα έχει προκαλέσει να το πλακώσουν να το στόσα να το μαχαιρώ. Σωστά είναι όλα αυτά. Δεν υποστηρίζει εγώ τίποτα. Να μετανιώσει και αυτό, που είναι πακιστανό. Ξέρει ποιο φέρει για όλα αυτά. Ποιο. Και για πολλά άλλα. Ο ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό δεν το περίμενε. Έτυχε και έγινα βουλευτής χρυσή αυγή. Δεν είμαι φασίστα Δεν είμαι ναζιστής Έλληνα πατριώτη Με αγαπώ αυτό το τόπο Ο Παπαντρέου, ο Ανδρέας Ο Παπαδρέο με έκανε εθνικιστή ναι. Είναι κακό Η Ελλάδα στου Έλληνε έλεγε προεδρέ Μικρό παιδά κυρώτα στις αρχές Κλεονές της Κορινδίας Τι αγώνα έκανα για το Πασόκ Ανέβαινα στις κολόνες πάνω και κρέμα χασιμέες Αυτό που μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού θεωρεί αγώνα το να κρεμάει είναι ή να κολλάει αφίσα και το θεωρούν αγώνα. Κυρίω α... τι άλλο να για το Πασόκ, ακόμη και το Πασόκ του 81. Έχει κάνει και έχει κάνει κακά ο Παπαδρέο. Ναι. Αλλά να κάνει η διοικησία του Μπούκουρα. Νομίζω δεν, το όχες, είναι. δεν τον ένιωσε καν τον Παπαδρέο. Δεν ασχολιόταν με αυτά. Ναι. Σε, όποια, σε κάθε φάση. Τι να τι Δεν τον ενδιέφερε ή... καθόλου τίποτα. Απλά ο Μπούκουρα έτσι το. Δεν φανταζόταν και τι παίρνει έλεγε εκεί ότι βόλευε και έσπερνε και βγαίνουν τώρα το κακό του Παπανδρέου στον τόπο είναι μεγαλύτερο από το μεκανεθνικιστή του Μπουκούρα είναι μεγαλύτερο το κακό του Παπανδρέου γιατί mm. άλλωσε πολλές mm. τα μετά... φεύγουμε από το ΙνΕΟΚ φεύγουμε από το ΝΑΤΟ και αμέσως μετά μες στη Λαμογιά όλοι και πάρτε ένα δωράκι αλόχι 500 εκατομμύρια στην κεντρική επιτροπή του Πασόκ Μέχρι και όλα τα υπόλοιπα τη πώ αλλήλω συνηθίσει και πώ συνήθισε πολύ κόσμο, εκεί που τον είχε μέσα στη ριζοσπαστικότητα και είχε πάρει όλα τα συνθήματα τη αριστερά από τον εμφύλιο και μετά να τα καταπιούν όλα και επειδή ένα τέτοιο έργο έχει αρχίσει να παίζεται πάλι, όχι με του ίδιου όρου, όχι με τους ίδιου, αλλά πολλοί αριστεροί έχουν βρει ήδη απαντήσει. Αυτό εμένα πάντα με ενθουσιάζει να. και που είναι με εντυπωσιάζει. Πώ αμέσω άνθρωποι δεν μιλά για το 27, το 4 το παλιό, έχουν ήδη τι απαντήσει Υπάρχουν πάντω πασόκοι που ψάχνει ο Βενιζέλο και δεν βρίσκει αυτά. Να του μαζέψει. Είναι? Αυτή είναι η έχει στη Χρυσή Αυγή. Είναι. Τι πάει να κουράσει. Να του μαζέψει γύρω γύρω ο Βενιζέλο να κάνει κόμμα επιτέλου. Κόμμα. Χώμα. Αυτό, χώμα. Να κάνει χώμα επιτέλου. Ωραία, ρε θύμιο. Να πει για το ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε σε διαφήμιση. <laughs> ΣΥΡΙΖΑ, θε να πει. Ναι, όχι, γιατί με προκάλεσαν γιατί... που έχουν βρει τι απαντήσει. Κράτα, βάλε άνω τελεία. Θα βάλω. Πολύ μ' αρέσουν αυτοί οι ακροατέ. Του λέμε για αστείο, αλλά υπάρχουν τελικά να υπόποι. Για τότε που είπε το Πάμε, που είχε την πλάτη και δεν μπορούσε να μπει ο κόσμο να κάνουμε τον του. Εκείνη τη μέρα ψήφιζαν το πρώτο μνημόνιο. Το ξεχνά. Δεν ήταν το πρώτο. Τέλο πάντων, μπλέκη τη δύο και το πρώτο και το μετά που έγινε. Δεν έχει σημασία. Επίση, δεν λες ότι βγήκε η Παπαρίγα μετά τα γεγονότα και το ξύλο και είπε ότι είχε συμφωνήσει με την αστυνομία να περιφρουρήσει το Πάμε τη Βουλή. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή είχε περίπου να γλιτώσουμε το μνημόνιο εκείνο Ναι, και ναι, εκείνη τη μέρα θα έκανε ντου ο κόσμο και τι δουλειά είχε ξαφνικά το πάμε να περιφρουρεί τη Βουλή. Ε. λέω εγώ, τα λέγα. Τα πιστεύει πόσα θα είχαμε γλιτώσει. Αυτό είναι. Φταίει το κουκουέ για το μνημόνιο. Συμπέρασμα. Ηθικό Ούτε ο άνδρα. μάλλον, όχι δίλημα. Ναι. Όχι. Ούτε ο άνδρα δεν κατέληγε εκεί. Αυτό. Αυτό. αυτό Φταίει, αλλιώ δεν θα είχαμε μνημόνια. Είδε του απλό. Mm. Και γιατί δεν πάνε τώρα που <πά <πρίτς> δεν είναι κανεί. Τσαναλέω εγώ. Γιατί <χε> δεν τώρα. Πώ πήγαινε τώρα που δεν είναι κανεί. <χε> δεν έχει τύχη, είναι μαζικό, μια γενική απεργία. Έχουν γίνει από τότε άλλε δέκα. Και θα γίνουν άλλε 20. Γιατί mm. δεν πα τώρα. Α, ακριβώ πουλήθηκε ο <χε> Άντε και πήρε τη Βουλή. Εγώ σου λέω δεν ήταν το πάμε και μπαίνει μέσα και την παίρνει τη Βουλή. Που με ένα φσίτ φεύγουν όλοι. Πάνε τόσο οργανωμένοι να πάρουν τη Βουλή που με ένα έτσι. Πά οργανωμένο αν θε να πάρει ένα κτίριο. Με σχορω... το πρώτο δακριμών, με το ψέκασμα. Κλέει έτσι όπω είναι τα δικαιώματα και φεύξει χιλιόμετρα μακριά. Θέλει μια οργάνωση. Και πάλι οι βουλή δεν είναι το κέντρο, δεν αποφασίζουν στη βουλή τα βασικά. Αν έχει τα κότσια, πήγαινε πάρει τίποτα άλλα κτίρια, αλλά ξεκίνησε που μέσα από τη δουλειά σου έχει υπογράψει ατομική σύμβαση να έχει δουλειά. Γιατί αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να πάρει και μετά παίρνω και τη βουλή. Ενώ όλοι αυτοί που είναι μάγκε μέσα στο σύνολο. Στην ιδιωτική ζωή, στην εργασιακή ζωή, αν έχουν. Είναι λίγο αλλιώ τα πράγματα. Και απαιτούν από όλα τα άλλα μετά να είναι δυναμικά. Έλα, μόνο ένα μήνυμα. Τι άλλαγε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, Μωρέ, εντάξει. Ήθελα να σε ρωτήσω που λε. Όχι, λες ότι... η αυταπάτη είναι εδώ. εδώ είναι mm. τεράστια αυταπάτη. Και πάνω εδώ έχει οικοδομηθεί σκέψη. Α, μια και είπε αυταπάτε, λοιπόν. Που λε, γιατί είναι κακό να έχουν βρει τι απαντήσει. Ποιο, Αυτό που υπονόησε πριν για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι κακό Όχι είναι, ε, να υπάρχουν οι απαντήσει. Θα σου πω γιατί, γιατί το παλιό το 4% ναι. είχε μια γενική αρχή, όπω όλοι τι αριστερά διαβασμένη και μαρξιστέ και όλα τα υπόλοιπα. Ότι ο καπιταλισμό στον οποίο έχουμε αυτό το σύστημα εδώ είναι ο καπιταλιστικό, το λένε όλοι. Δεν ε, διοικείται και δεν αλλάζει από μια κυβέρνηση ή και μια κυβέρνηση να βγάλει δεύτερο τέτοιο επίπεδο, μια κυβέρνηση να έχει δεν αποφασίζει αυτή γιατί υπάρχουν οι όμιλοι, οι βιομηχανικοί επιχειρηματική, πολύ σειρά συμφέροντα. Επώ, αφού λέει ο τσίπρα. Ότι θα δώσει τον ιδιωτικό τομέα, θα πάει το μισθό στα 700 όχι, ευρώ. Αυτό είναι 250. άλλο, άλλο είναι αυτό, αυτό. Το πήγε αλλού τώρα. Είναι άλλο αυτό. Όχι, Θέλω όχι, να πω ότι αν, αν κάνουν κουμάντο αυτοί, εσύ ω κυβέρνηση, πρέπει να του πάρει την εξουσία. Γιατί υπάρχει μια διαφορά σε αυτά. Ναι. Η, πραγμα... η κυβέρνηση που είναι στο Μαξίμου ο, υπουργικά συμβούλια, όλα τα υπόλοιπα. Αυτά. Και η εξουσία πραγματική. Γιατί αν και εσύ. Ναι, σε... αυτό το είπα. Εσύ, αν γίνει λοιπόν... πρωθυπουργό αύριο. Δεν μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα με στην Ευρώπη χωρί επιχειρηματικού ομίλου. Ωραία. Άλλο τίποτα. Αναγκάσει του επιχειρηματικού ομίλου να δώσουν του μισούς των 700 Όχι, ευρώ. Λέει ότι. Α, η μισθή δεν παίρνει την Παίρνει θέμα. την εξουσία μισθή, έτσι με ανθρώπου. Η μισθή είναι ένα θέμα. Η πραγματική εξουσία είναι ένα άλλο θέμα όμω. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν επιχειρηματία. Είμαι πρωθυπουργό. Εσύ, ρε παιδί μου, είσαι πρωθυπουργό. Σε κάνω πρωθυπουργό. Θέλω υπουργό εξωτερικών, είμαι Ε, δεν μπορείς χωρίς επιχειρηματικούς ομίλους Και επιχειρήσεις να, να προχωρήσει η χώρα Γιατί είναι τέτοιο το σύστημα Δεν είναι σοσιαλισμός όπου δεν είχαν τέτοια Ωραία και σου λέει ο Τσίκας με τραπεζίτες, έχω... με βιομηχάνους Πρέπει να συνεργαστείς Να το πω πολύ κόμψα Εγώ... Δεν γίνεται διαφορετικά Ωραία. Γιατί αν σου τραβήξει το χαλί και φύγει Η κόψη τη ρευστότητα δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Δεν μπορεί να υπάρξει. και εγώ σου λέω ο τσίπα και του ελέγχου αυτού και του αναγκάζει. Θα του αναγκάζει να, δώσει... να, να δώσει ισχυρό Αφού θα του αναγκάζει να δώσει μέσα στο τι θα του αναγκάζει να δώσει ω μισθό. Και θα του φορολογίσει κιόλα. Δεν... Αν τα βρει. Μα αυτό είναι το θέμα ότι έτσι πω στην Ευρώπη δεν μπορεί να φορολογίσει, γιατί εγώ δεν τάχω εδώ τάχω στα νησιά και αίμα. Δεν τα έχω εδώ. Και αυτό που λέει ο τσίρα, αυτό που λέει ο τσίρα το κρίνουν αυτοί που δίνουν τι απαντήσει. Εγώ το έχω τελειωμένο πριν το πείο τσίπα και περιμένω να το ακούσω από την τσίρα και από τον κάθε τσίτρα. Ωραία. Και είναι κακό ο κόσμο να ελπίζει. Γι' αυτό υπάρχει ο Τσίπρα. Για να μην φορολογηθούν ποτέ αυτοί. Για να μείνουν πάντα τα λεφτά στα Κέιμαν. Δεν υπάρχει θέμα. Η, η ΕΕ γι' αυτό φτιάχτηκε. Είναι κακό ο κόσμο να ελπίζει. Θα πάει στη Βουλγαρία στα 71 τη Μολδαβία που λέει τα 70 ευρώ που λέει ο Βενιζέλο. ή όπω έλεγαν ένα ακροατή προχθέ στην Μπουργκίνα Φάσο που δεν είναι μηδέν ο μισθό. Ωραία. Καλά είναι και στην Μπουργκίνα Φάσο. Γι' αυτό θα έχουμε πάντα ανεργία. Για να πηγαίνει σε να ζητήσει δουλειά και να σου λέει 400 ευρώ άμα θε. Αλλιώ είναι η Μολδαβία ή το μηδέν. Αυτό δεν αλλάζει το θέλει. Καλή πρόθεση, άριστη πρόθεση. Ο Τσίπρα και ο Σαμάρα, γιατί θέλει ο Σαμάρα να παίρνει αυτά τα μέτρα. Εφόσον όμω διαχειρίζει όλο αυτό, δεν γίνεται αλλιώ. Το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα από κάτω. Α ψηφίσουμε. Αν με ρωτά, πρέπει να φύγει ο Σαμάρα. Στον πυρήνα τη γη. Στον πυρήνα τη γη μαζί με τον άλλον. Να φύγει, να αλλάξουμε. Οπότε να, να ψηφίσουμε ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι να ψηφίσει Σαμάρα, ναι. Α. Αν είναι, εγώ είμαι αυτή τη Αν είναι να μου ξαναπασταμάρα, αν είναι να ξαναπασταλεί του ίδιου, ξέρει γιατί. Αν βγει Πασόκβε και Σαμαράς σημαίνει ότι αντέχουμε, βάλτε καλά Γιατί για να φύγει αυτή τη στιγμή Το άλλο, να. το άλλο, το άλλο Έχει μισό της 100 πιθανότητες να κάνει αυτά που λέει 99,5 να αφομοιωθεί Όμως πρέπει να φύγουν αυτοί Θα το δοκιμάσουμε. Εγώ δεν έχω Δεν θα πάω σε αυτού. Ε, τότε γιατί να μην είμαστε, είμαστε δυσπιστοί τότε. τότε. Γιατί θα δε... κάνει το ένα τα. Είναι κακό να ελπίζει ο κόσμο σε μια κυβέρνηση, όπως, ε, Και λένε. Η κυβέρνηση αριστερά όπω. κυβέρνηση Αυτό που διαφημίζουν. Μπορεί να ελπίζει ο κόσμο. ο κόσμος. Την απογοήτευσή του μετά από δύο-τρία χρόνια, πιο... μετά από δύο-τρει μήνε που θα αντιλουστούμε πάλι εμείς το θέμα. Και θα πάλι πολύ του να βγάλουν το φίδι Από την τρύπα, όταν έρθουν τα πολύ δύσκολα. <συσίλια> <συσίλια> δεν μπορούμε να είμαστε προπέτες <συσίλια> Γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Πάρα μεταξύ Σαμαρά και ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι στα δύσκολα. Θα αφήσουν πάλι άλλη κατηγορία πολιτών να βγάλει τα δύσκολα, όπω πάντα βγάζει άλλη κατηγορία πολιτών τα δύσκολα. Έχουν δώσει δείγματα γραφή, όχι. Ο, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου <συσίλια> <συσίλια> <έχουν κυβέρνηση> να περιμένω Τι εγώ κάνει. να δώσει τα δείγματα. Πού να ξέρουμε όμω. Ξέρουμε. Είμαστε άδικο. Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να βγω εγώ βλαμένο σε τρει μήνε παρά να έχουμε όλοι χαντακωθεί. Ε Τι να βάλουμε διαφημίσεις, διαφημίσεις. Τι, διαφημίσεις. Μήνυμα Ακροάτριες Η φίλη μου προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από μπλόκο των παμιτών Και δεν την άφηναν Έχουν το δικαίωμα Ναι Να μην την αφήσουν να περάσει Εκείνη την ώρα θέλει να περάσει Θα έριχνα το μνημόνιο Μπορεί να ήταν και απλή περαστική Την προστάτευσαν τότε Είχε τα ακριβόνο πιο πέραν Ωραία είναι όλα αυτά, όντω. Είναι ωραία χώρα πάντω. Είμαστε ωραίοι παρόλα αυτά. Και καταλήγοντα για το ΣΥΡΙΖΑ, ωραία, αφού υπάρχει ρεύμα. Και θέλω εγώ γιατί να πάμε κοντρά στο ρεύμα. Ο κόσμο θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Εμεί πάμε κοντρά στο ρεύμα, να σα πούμε κάτι. Εμείς... Που κάθεσαι και βάζει αφού... εδώ δηλώσει να του ναι. Τσίπρα όχι, όχι. και τον ε, υποσκάπτης Φταίσαμε Σαμαρά όλη μέρα. Προχθέ. Και σήμερα που μιλάει πάλι, θα έχουμε και αύριο Σαμαρά. Παραπροχθέ μετά την αυτοψία. Αφού θέλουν οι πολλοί το σεβόμαστε. Mm. Αν ah, δεν το σέβεσαι, γιατί κάθεσε και λες τα κακό σκύρουνα Και, και κάνεις κριτική, κριτική και γιατί κάνεις Την κριτική. προσδοκία του κόσμου να φύγουν αυτοί εδώ και να έρθει κάτι άλλο Ό,τι και να είναι το άλλο, εγώ την καταλαβαίνω Την κατανοώ ότι... Και εγώ μέσα είμαι Πολιτικά, σαν εκπομπή θέλουμε να αλλάξει η κατάσταση Για να, έρθουμε, να έχουμε καινούργια ηχητικά <laughs> Έχουμε βαρεθεί με τους ίδιου, δηλαδή αν έρθουν τσιπρέοι Ε, θα έχουμε καινούργιους ανθρώπους, φαντάζεις και τη ζωή Κωνσταντοπούλου υπουργό, δεν σου λέω ότι τα καταλαβαίνεις, ναι, πέρα, ξένα, τι ξένα. έχει να βγει. Θα ανανεωθούμε ως εκπομπή και θα ανανεωθεί και θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ακόμη πιο ενδιαφέρουσα η πολιτική ατμόσφαιρα. Το θέλουμε, αν μας ρωτάτε το στενό τέτοιο. Απλά, Έχουμε βαρεθεί και επειδή τα, τα ακούμε κάθε μέρα επί 20 χρόνια, συνέχεια τα ίδια και τα ίδια ψεύδε θύσει, Μηδενίζει το κοντέρ, ξαναπάμε, ξαναμυδενίζει, ξαναπάμε, αυτό. Όπω καταλαβαίνετε, δεν θα στηρίξει η ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογέ. Όχι, ρε παιδί μου, το έχω πει. Όχι. Όχι. Εντάξει. Μα, είμαι, Είναι καρποφόρα. Είναι και δεν πα να είμαι τη μόδα. Πα να δεν δείτε πάμε τη μόδα. Είμαι βλαμένο. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Γεια σα. Yes.